Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νιγύα, ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα βασιλεύ ουράνι, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρόν ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκίνο εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχά Αμήν. Καλησπέρα καθίστε. Βρισκόμαστε στο τέλος του Δευτέρου ψαλμού στο στίχον 12. Αφού είχαμε μελετήσει του προηγούμενου στίχους και μιλήσαμε για την μεγάλη και καταμάχη των δύναμη του Θεού, την Ελπίδα στο Θεό, ο οποίο ήδη σύνεση και σοφία και παρηγορία και πολύ καρτερία στον άνθρωπων ο οποίος αγωνίζεται σε αυτόν τον κόσμο και αυτήν την αγαλίαση την οποία προσφέρει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν και εργάζονται τα έργα τα οποία συντίνουν εις, εις το πλησίασμα αυτό της Θείας Χάριτος και λέει εν συνεχεία ο Δαβίδ Δράξαστε παιδεία, μη ποτε οργιστεί κύριο και απολύστε εξοδού δικαία. Όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμό αυτού, μακάρι πάντες πάντε υπεπιθόντε επ' αυτόν. Δηλαδή, δράξαστε παιδίας, Σπεύσατε, λέει η μετάφραση, με όλη την δύναμή σα να ενκορποθείτε και να κρατήσετε στερεά την παιδεία. Όταν λέει εδώ παιδεία, δεν εννοεί την παιδεία την δημοτική και την ανώτερη και την ανώτατη την παιδία των σχολείων, δεν εννοεί να πάμε στα σχολεία δηλαδή να μάθουμε γράμματα, αλλά λέει να αρπάξουμε να αδράξουμε όπω το λέμε στην Κύπρο αυτό το λέξη στα χωριά μα λέγαν παλαιότερα, να αδράξουμε να αρπάξουμε με, με πολλή, με πολύ σπουδή, με πολύ προθυμία την παιδίαν Κυρίου Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή μας, όλα αυτά τα οποία, ανεξαυτήτως από τη δική μας θέληση ή από το δικό μας πρόγραμμα, έρχονται στη δική μας ζωή, σαν μια παιδεία κυρίου, τα οποία γεγονότα μας παιδαγωγούν, δηλαδή μας μαθαίνουν, μας μειούν, μέσα σε αυτόν τον χώρο των μυστηρίων, σε χρυσό ζωής της πνευματικής ζωής. Τα οποία γεγονότα... Είναι βέβαια εμπολίες και ευχάριστα και καλά και χαρούμενα αλλά εμπολίες είναι και δυσάρεστα και σλιβερά και δύσκολα ή όπως έλεγε κάποιος Άγιος το θέλημα του Θεού καμιά φορά είναι γλυκή, είναι γλυκό αλλά πολλές φορές είναι και πικρό, είναι πικρή, πικρό δηλαδή φαίνεται σε εμάς έτσι, δεν είναι ότι ο Θεός στέλνει σε μας κακά πράγματα ή ο Θεός ας πούμε αρέσκεται στο να μας βασανίζει δεν είναι αυτό αλλά η, τα διάφορα γεγονότα τα οποία αναπόφευκτα συμβαίνουν στη ζωή μας λόγω της φύσεως της, της ζωής μας, της φύσεως των πραγμάτων πλέον αυτά όλα τα γεγονότα τα οποία πολλές φορές είναι δύσκολα αυτά τα γεγονότα όλα τα μάθει ο άνθρωπος να τα εκμεταλλεύεται πνευματικά, να τα, να τα παίρνει και να τα αξιοποιεί πνευματικά, όλα αυτά τα γεγονότα οδηγούν τον άνθρωπο σε μια πληρέστερη γνώση του Θεού, σε μια πληρέστερη είσοδο μέσα στο, μέσα στο χώρο της πνευματικής ζωής. Παραδείγματος χάρη, λέμε α πούμε όλοι και ξέρουμε και παρακαλούμε τον Θεό ε, να μας δώσει πούμε ταπείνωση, όπως έλεγε ο να μας ταπείνωση, διότι η ταπείνωση είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής. Και έλεγε ο Γεωροπαίης ότι λέμε στον Θεό να μας δώσει ταπείνωση ή ακόμα να μας σώσει, να μας ελέγξει. Λέμε συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησο με τον οναμαστωλόν, Κύριε ελέησο. Ζητούμε από τον Θεό το έλεος του, τη σωτηρία μας, την ταπείνωση, όλα αυτά τα οποία μας χρειάζονται. Και πώς νομίζετε ότι όλα αυτά τα πράγματα έρχονται. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ο ουρανό ένα χάρισμα το οποίο δίδεται, δεν έρχεται εξαφνικά, αλλά έρχεται ένα γεγονός στη ζωή μας. Ας πούμε, έρχεται κάποιος άνθρωπος, ο οποίος στα καλά καθούμενα, χωρίς να φταίμε, μας αδικεί, μας συκοφαντεί, μας βρίζει, μας εξεφτελίζει, μας κάνει τη ζωή μας δύσκολη. Και εμείς έχουμε την δύναμη, έχουμε την δύναμη να αντισταθούμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε τη δύναμη να ανοίξουμε και εμεί το στόμα μα και να τον κάνουμε να μην ξέρει που να πάει. Ή ακόμα μπορεί να έχουμε και πιο πολλή γλώσσα από εκείνο. Άμα θέλουμε δηλαδή. Κι όμω σιωπούμε, υπομένομε, βαστάζομαι τόνιδος, όνειρο, την ατιμία, βαστάζομαι την συγχωφαντία, βαστάζομαι την αδικία. Δεν ανταποδίδομαι, δεν ταραζόμαστε, δεν αφήνομαι να πούμε στην ψυχή μα κάτι εναντίον του αδελφού μα, ο οποίο τέλο πάντων για τον άρθρο των είτε λόγων, είτε δικαίω είτε αδίκως, ε, στρέφεται εναντίον μας. Είναι ένα γεγονός αυτό. Έτσι. Η παιδεία λοιπόν του Κυρίου είναι ακριβώς αυτόν το γεγονός να το προσλάβουμε, να το δεχθούμε με τον σωστό πνευματικό τρόπο. Εάν υπομένουμε το γεγονός αυτό, παιδαγωγούμεθα εις το μυστήριο της Μειούμε μέσα σε αυτόν τον χώρο των πνευματικών, των πνευματικών αγώνων, των μυστηρίων. Εάν αντίθετα αντιδράσουμε και ανταποδώσουμε τα ίδια και γίνομε έξω φρενών και τέλος πάντων ε, αντιδράσουμε με έναν τρόπο κοσμικό, όχι πνευματικό, τότε χάσαμε το γεγονός αυτό το οποίο ήρθε στη ζωή μας και δεν εδράξαμε την παιδία κυρίου, δεν την αρπάξαμε την ευκαιρία, εχάσαμε την ευκαιρία η οποία μας εδόθη ώστε να έχουμε μία πνευματική, να μία πνευματική πρόοδο. Διότι η πνευματική πρόοδος, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν έρχεται αφηρημένα και αόριστα, αλλά έρχεται μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας, από τα καθημερινά γεγονότα. Δεν είναι ανάγκη να φύγουμε να πάμε σε ή στα σπήλαια όπως έκαναν οι Άγιοι ασκητές. Εδώ που είμαστε στην καθημερινή μας ζωή, μπορούμε πραγματικά να... Φτάσουμε εις μέτρα θεία, σε μεγάλα μέτρα πνευματικά. Αλλά φτάνει σε μεγάλα μέτρα πνευματικά ο έξυπνο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έμαθε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του να την αξιοποιεί πνευματικά. Αυτό που λέει ο Χριστός, αράτω των σταυρών αυτού το καθημέραν. Να άρει των σταυρών του άνθρωπος, τον καθημερινών του σταυρών. Αυτό που έχει κάθε μέρα, όχι αυτό που ψάχνει και ονειρεύεται, ξέρω εγώ, μακτήρια ή τελος πάντων ασκήσεις, ιερήμους ή, ή σπήλια ή οτιδήποτε. οχι Τον καθημερινό του σταυρό. ποιο είναι ο καθημέρας σταυρός μας. Ο οποιοδήποτε γεγονός αντιστρατεύεται το θέλημά μας. Αντιστρατεύεται την πορεία μας προς το Θεό. Οποιονδήποτε γεγονός μας θλίβει, μας στενοχωρεί, μας δημιουργεί μια δυσκολία αυτο είναι ο καθημέρας σταυρός μας. Και εμεί Πρέπει να μάθουμε ακριβώς, να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία. Οι Άγιοι, ξέρετε, ήταν πανέξυπνοι άνθρωποι, ήταν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι από όλους. Γιατί, γιατί αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι δεν απατήθηκαν από τα φαινόμενα του κόσμου τούτου. Δεν απατήθηκαν από τίποτα. Δεν μπόρεσε τίποτα να τους απατήσει και έτσι ήξεραν σαν κάποιον ο οποίο σκοπεύει συνέχεια, έχει ξέρω εγώ, το χέρι στη σκανδάλι. Και σκοπεύει, είναι κυνηγό, περιμένει να βγει το θύραμα κατευθείαν να το χτυπήσει. Εάν ο κυνηγό πιάσει τι κουβέντε και κοιτάζεται δεξιά και αριστερά και γελά, και φτιάχνει, τότε ούτε λαγού θα σκοντώσει, ούτε τίποτα θα σκοτώσει. Δεν θα βρει τίποτα μπροστά του. Θα χάσει όλε τι ευκαιρίε. Διότι είναι, είναι απρόσεχτο. Δεν κοιτάζει των σκοπών του. Οι άγιοι πραγματικά ήταν αυτοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή του είχαν τον. Ιστο σκοπών του, επί των σκοπών του προκειμένου, όπως έλεγαν. Η γραφή του σοφού, η οφθαλμή επικεφαλής αυτού, τα μάτια του ανθρώπου του σοφού είναι, είναι στο κεφάλι του. Βλέπει συνέχεια να μην χάσει το σκοπό του, να μην ξεγελαστεί από τίποτα, ούτε από τα δεξιά, ούτε από τα αριστερά, ούτε από τις κολακίε και του επένου. Είναι ένα κίνδυνο αυτό. Όταν μας επενούν οι άνθρωποι, μα κολακεύουν, μα λένε λόγια καλά μα συνέχεια μα μας επεφημού, είναι ένας κίνδυνος, είναι εκ δεξιών ο οποίος μπορεί να μας ξεγελάσει, μπορεί να μας απατήσει, μπορεί να μας κάνει να στρέψουμε τα μάτια μας και να φύγει ο οφθαλμός μας από, από τη σχέση μας με τον Θεό. Όπως επίσης και εξ αριστερών, όταν μας κακολογούν, μας κοφαντού, μας αδικούν, μας βρίζουν, μα, βλασφημούν, όλα αυτά, πάλι ο άνθρωπος μπορεί να μπει μέσα σε μια ατμόσφαιρα απελπισίας λήψεως και να μην ταξιοποιήσει πνευματικά αλλά να αρχίσει να αντιδρά ανθρώπινα να πει γιατί μου κάνει έτσι, τι το έκανα, τι του έφτεξα και να αρχίσει μια ανθρώπινη διαδικασία και βέβαια μπορεί να έχει δίκαιο ο άνθρωπος εκείνος αλλά όμως θα χάσει την ευκαιρία αυτή της παιδείας κυρίου αυτό το καθημέρα, το αράδειο των σταυρών αυτού του καθημέρα είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. και είναι αυτό το οποίο, πραγματικά, είναι ε, το, το οποίο δίνεται σε μας όλους, ώστε να μπορέσουμε εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που βρισκόμαστε, να επιτύχουμε ακριβώ τη σωτηρία μας. Και ο καλός Θεός, σαν καλός γυμναστής, σαν ένας προπονητής καλός, βάζει διάφορα γυμνάσματα σε αυτούς που προπονεί τους, αθλητές, και όσο βλέπει τον αθλητή να είναι πιο γενναίο και να επιτυχάνει περισσότερα αθλήματα, τον αθλεί περισσότερο. Δεν του λέει ο καλός προπονητής, δεν περάζει σε τώρα, ξεκουράσου, δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά ακόμα κι άλλο, και τον συνέχεια το σπρώχνει, το, σπρώ, το, σπρώ, το, σπρώ, το, σπρώ, το σπρώ, ώστε να αναπτύξει όλες τις δυνάμεις του, όλες τις δυνατότητές του, να μην αδικηθεί καθόλου, για να μπορέσει να επιτύχει μεγάλες επιδόσεις. Να έχει μεγάλες επιδόσεις στα αθλήματα. Έτσι και ο καλό Θεό βλέποντα τον άνθρωπο να έχει μεγάλε δυνατότητε πνευματικέ, τότε τον αθλεί ο Θεό. Βέβαια πάντοτε με την ελεύθερη συνεργία του ανθρώπου, ποτέ καταδυναστικά. Ελεύθερα. Αθλεί λοιπόν, του δίδει αγωνίσματα, του δίδει αθλήματα, ώστε να μην τον αδικήσει εκείνον τον άνθρωπο. Να μην αδικήσει ποτέ κανέναν άνθρωπο, αλλά να του δοθούν όλε οι, ευ οι ευκαιρίε ώστε να αναπτυχθεί πνευματικά. Και οι ευκαιρίε, αδερφοί μου, είναι ακριβώς όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. Στα καλά καθούμενα που λέμε. Μας βρίζει ένα μες στο αυτοκίνητο. Έκαναμε ένα λάθος στην προχέα και αρχίζει να μας βρίζει. Αυτό είναι έναν άθλημα. Είναι μια παιδεία. Στη, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, οπουδήποτε. Κάποτε λέει στο γεροντικόρα αυτό το περίφημο και ωραίοτα των βιβλίων, το οποίο σας προτρέπω να διαβάζετε, το γεροντικό λοιπόν λέει ότι ένας μοναχός έφτασε σε μεγάλα μέτρα. Έφτασε σε μεγάλα μέτρα και τέλος πάντων ή έγινε ξαχουστός για την αρετή του. Τον επισκέφθηκε ένας σαββά μεγάλος και του λέει: Τι έκαμες εσύ, τι αρετήν έκαμες ώστε να φτάσει σε αυτά τα μεγάλα μέτρα και στο τέλο της ζωής σου με τα χαράς να φύγει για τον ουρανό, για τη συνάντηση σου με τον Θεό λέει εγώ δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο αλλά έκανα το εξής πράγμα όταν ήρθα στο μοναστήρι ο γέροντας με έβαλε στο ίδιο κελί μαζί με τον βόδι, μαζί με τον Βούν τις Μονής με τον βόδι του μοναστηρίου, έμενα κι εγώ στο ίδιο δωμάτιο δεν είχε φαίνεται άλλα δωμάτια ή το έβαλε ο γέροντας επίτηδες και για 30 χρόνια λέει εγώ έπλεκα τα καλάθια μου η σειράν με καλάθια, αυτά τα που έπλεκαν οι ασκητές με τα χόρτα, και ενώ συνέχεια έπλεκαν τα καλάθια, το βόδι από την άλλη πλευρά τα μασούσε, αφού ήταν και χόρτα, ξέρετε όσοι θυμάστε από τα χωριά μα τα μασούσε, τα έκανε εκεί η θάλασσα. Α τα χαλούσαν τα καλάθια. Και 30 χρόνια δεν ορκίστηκα εναντίον του βοδιού, ούτε παραφεύθηκα τέλο πάντων να του δώσω μια κλωτσιά, ή να τον βγάλω έξω από το δωμάτιό μου, ή να πω τέλο Μα επιτέλου δεν μπορεί αυτό ο γέροντα να βγάλει τον τοβόδι μου, το κελί μου τόσα χρόνια σε ένα δωμάτιο μαζί με το βόδι. Είναι αυτό πνευματική εργασία. Αν τα ακούσει κανείς θα πει ότι το πιο εύκολο πράγμα ήταν να πάει να πει ας πούμε, στον γέροντα, στον ηγούμενο, σε παρακαλώ Τι είναι τα πράγματα. Ας πούμε. Δεν έχουμε αξιοπρέπεια πάνω μα μαζί με το βόδι, θα μα βγάλει να κοιμούμαστε. Είπαμε πέντε μήνε, έξι μήνες, ένα χρόνο ε, α μην ευλογημένο. Κάπου πουθενά άλλο να πάει να μείνουμε κι εμεί μόνοι μα. Μια απλή δικαιολογία έτσι, το κάναμε όλοι. Αυτό το γεγονό, το, το γελίο, να το πούμε, μα φαίνεται γελίο, το εκράτησε αυτό ο μοναχό και δεν, δεν οργίστηκε, Δεν έκαμε οτιδήποτε άλλο. Δεν ενήργησε έναν ανθρώπινα. Να πει καλά, οι άλλοι πατέρε του μοναστήρι μένουν μαζί με τα βόδια ή ο ηγούμενος κι αυτό ένα βόδι στο κελί του. Μόνο εγώ δηλαδή είμαι εδώ το κοροϊδό. Τι σημαίνει το πράγμα. Το υπέμεινε, το άφησε εκεί και δεν οργήθηκε ούτε εναντίον του βοδιού. Τίποτα. Παρέμεινε εκεί. Αυτός να πλέκει και το βόδινε τα μασά να τα, τα χαλάει όλα. Και αυτό ήταν η πνευματική εργασία η οποία τελείωσε αυτόν τον άνθρωπο. Τον έφερε ει πέρα. Εθυμούμε κάποτε, λόγιον είχε, είχε έναν έτσι, πολύ άγειων άνθρωπων και διακριτικών ο οποίος είχε ένα μικρό κύπον εκεί, συνέρημο, που μέναμε στη Σκύπη και είχε κάποιο ζώο τέλος πάντων που έμπαινε και του χαλούσε τον κήπον του. Ο Γέροντας του λέγαμε διώξε τώρα, παιδί μας, βάλε, ξέρω, είναι αυτό να το... Όχι, λάθος, αφού το επιτρέπεζε να έρχεται, ας φάει και αυτόν. Πολλές φορές δεν το αφήνει να φάει τίποτα εκείνο. και αυτό το άφηνε για χρόνια, δεν δεχόταν να το διώξει. Δεν δεχόταν να αντιδράσει ανθρώπινα. Αξιοποίησε το απλό γεγονός εκείνο. Εάν μάθομαι έτσι, σκεφτείτε λοιπόν πόσα προβλήματα θα λυθούν στην καθημερινή μας ζωή. Πού τα βάζουμε με τους γειτονές μας, αυτού που μένουν από πάνω στο διαμέρισμα, ξέρω εγώ με τον, με τον διευθυντή μας, με τους συγγενείς μας, με τα παιδιά μας, με τον σύζυγό μας, με τους πεθαιρούς μας κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι καθημερινότητα. Και ακόμα, όχι μόνο έτσι, αλλά να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο όχι σαν ένας δίμιος, όπως έλεγε του γέροντας ότι αν βλέπεις τον άλλον άνθρωπο σαν έναν έρωνας και ότι εσύ ο μάρτυρας, εκείνος είναι ξέρω εγώ ο Ρωμαίο αυτοκράτορας που σηκόβει το κεφάλι σου και εσύ μαρτυράς, αυτό δεν είναι καλός τρόπος, τον άλλον άνθρωπο το βλέπεις με αγάπη και δεν, δεν προσδίδεις σε αυτόν τίποτα το κακό. Αποδέχεσαι τον άλλον όπως έχει, όπως θέλει, χωρίς τίποτα αποδίτως και κινείσαι απέναντι του με μια καλή διάθεση, με μια διάθεση αγάπης, ειρήνης, ευχαριστίας. Δεν γονκίζεις, δεν, δεν δυσκολεύεις τα πράγματα. Ενώ ξέρετε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έμαθαι έτσι, δεν ενέκρωσε τα θελήματά του, δεν έμαθε να αξιοποιεί πνευματικά τις ευκαιρίες, τις καθημερινές ευκαιρίες, αυτός ο άνθρωπος δυσκολεύεται και ο ίδιος, δυσκολεύει και το περιβάλλον του. Όπου και να το βάλεις θα δει δυσκολίες, θα δημιουργήσει δυσκολίες, θα δημιουργήσει α πούμε ακαταστασίες πάντα κάτι δεν θα το αρέσει. Ενώ ο άλλος άνθρωπος είναι τόσο βολικός, τόσο ξεκούραστος που και ο ίδιος είναι ξεκούραστος και το περιβάλλον του το ξεκουράζει. Όπου και να πάει του είναι ευχάριστα όπου και να βρεθεί, εσάνεται άνετα, δεν εσάνεται καμιά δυσκολία πουθενά. Παντού και πάντοτε είναι ευχαριστημένος. Γιατί έμαθε πραγματικά να υπομένει. Θυμάστε κάποτε έναν άλλο γεγονός των γεροντικών που αναφέρεται για έναν εκεί ο οποίος θα περνούσε τον το Νείλο, να πάει απέναντι, να πάει στο κελίνο. Χάλασε το καράβι, το δημόσιο και πήγαινε. έρχονταν οι διάφορες ιδιωτικές βάρκες. Και του είπαν, αβά, έλα, πήγαινε και εσύ με μια βάρκα να πά στην έρημο, στο σου, να σου, να μην καθυστεράς. Και λέει, όχι, εγώ δεν αναβαίνω, ούχα αναβαίνω εμείς των δημόσιων πορθμίων. Δεν πάω με τίποτα άλλο παρά μόνο με τη δημόσια βάρκα. Και περίμενε εκεί ώρες. Μέχρι να έρθει η ώρα του. Και αυτό το έμαθε, α πούμε έβαλε τον εαυτό του σε αυτήν τη σχέση να μην βιάζεται, να μην εκβιάζει τα πράγματα. Να μην χαλά την του. Αλλά να είναι εκεί συνέχεια. Ξέρετε πόσα τέτοια λέει: λαβά αγάθων. Πήγε λέει εξημέρωση ημέρα και είπε: Θεέ μου σήμερα να με βοηθήσεις να κάνω το τέλειο θέλημά σου. Παρακάλεσε τον Θεό, λέει: Σε παρακαλώ Θεέ μου, βοήθησε με σήμερα να κάνω το θέλημά σου με τέλειον τρόπο. Και βέβαια δεν πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί για να κάνουμε το τέλειο θέλημα του Θεού, ούτε καμιά ιδιαίτερη άσκηση. Εφορτώθηκε πάνω του. Το τσουβάλι με το σιτάρι και πήγε στο μήλο να αλέσει το σιτάρι. Μου. Αλλά είχε κατά νου την προσευχή του να πει το τέλειο θέλημα του Θεού. Μόλι έφτασε εκεί, ήρθε η σειρά του να αλέσει και αυτό το σιτάρι να το κάνει αλεύρι, να πάει πίσω, έρχεται κάποιο αδερφό. Το λέει: Αβάδει Μα αφήνει να αλέσω εγώ. Λέει ο αδερφέ μου, άλεσε. Άλεσε ο αδερφός, Μόλι τέλειωσε, έστε άλλο. Λέει γέροντα. Ε, βιάζομαι, έχω δουλειά, θέλω να πάω πίσω γρήγορα. Μου δίνεις τη σειρά σου, ευχαρίστως. Ήρθε ο άλλο ο άλλος, στο τέλος όχι μόνον έδωσε τη σειρά τους στους άλλους αλλά εζεύθηκε και ο ίδιος το, αυτό το που, που αλέθη τότε, δεν ξέρω τώρα δεν έχει βέβαια εμείς το Άγιον αλλά είχαμε, μόνοι μας το, το, το λάδι και αντί ζώα ή μηχανή είμαστε εμείς ήδη. Τραβούσαμε το, το μεγάλο την πέτρα πρόχροντας ήδη η μοναχή διότι δεν είχαμε εκεί στην έρημο που είμαστε. Δύσκολο πράγμα. Είναι όπως εκείνα που βλέπουν κανιά φραστέργα να τραβάς μια πέτρα γύρω γύρω γύρω γύρω να αλέσεις το σιτάρι. Και όλη η μέρα μέχρι τη νύχτα ο αβάς δεν αλέσσε το δικό του σιτάρι. Δεν έκαμε τίποτα. Και επέστρεψε πίσω άπρακτος. Και αυτό ήταν το τέλειο θέλημα του Θεού. Βλέπετε ήταν έναν απλό γεγονός. Άλλο. Λέει κάπου αλλού, ένας άλλος αυβάς, επήγε να πουλήσει τα πράματά του. Είχε δίπλα ένας ζητιάνος, έκατσεν κι Του λέει, πόσα θα το αβά το, το ζεμπίλη σου, πέντε λίρες ας πούμε. Πέντε λίρες σου λέει ο αυγάς. εσύ παρακαλώ γόρασε μου μια τυρόπιτσα, Τόσης αξίας. Ευχαρίστως, πάει του γοράζει την πίτσα αυτή που ήθελε. Πουλάει το δεύτερο ζεμπίλι. Πόσα το πούλησε αυτό, τόσε λίρες. Αγόρασε μου εκείνο το πράγμα, ένα ψωμί. Όσα ακριβώ ήταν τα λεφτά του. Ανευλογημένο. Αγόρασε το ένα, αγόρασε το άλλο, επούλησε ζεμπίλια. Πήγαμε όλο τον χρόνο ο άνθρωπο και γύρω στο ζητιάνο, του τα πήραν τα λεφτά του όλα. Αφάσισε δεν ταράχθηκε. Όπω ε, γινόταν, το δεχόταν. Πόσα το πούλησε, τόσα. Αγόρασε με εκείνο, ανευλογημένο. Μετά του λέει. Ε, τα πούλησαν όλα πλέον. Δι, διλύνιασε. Λέει, Αβά, φεύγει. Ε, λέει, τέλειωσα, δεν έχω άλλα. Τα πουλήσαμε όλα. Δόξα τω Θεώ. Ε, λέει, πάρε με και εμένα σπίτι μου. Το φορτώθηκε πάνω του. Ήταν ανάπηρο άνθρωπο, το φορτώθηκε πάνω του και άρχισε να του να πηγαίνει. Αλλά στο δρόμο βάρενε βάρενε βάραινε, βάραινε. Και ο Αβά με δυσκολία, με δυσκολία προσπαθούσε να προχωρήσει μετά ένιωσε κάτι του και γυρνάει και βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος ο ασθενής ο οποίος είχε εκείνος όλες τις απαιτήσει ήταν άγγελος κυρίου ο οποίος εστάλει ακριβώς για να δοκιμάσει την αρετή του γέροντος. Βλέπετε απλά γεγονότα απλά καθημερινά πράγματα με αυτά τα καθημερινά πράγματα οι Άγιοι αγωνίστηκαν και πέτυχαν την Βασιλεία του Θεού βέβαια δοκιμαζόμενοι στα μικρά και πώς να πούμε γυμναζόμενοι σε αυτά τα μικρά επέτυχαν και τα μεγάλα όταν ήρθε η ώρα των μεγάλων αγώνων επέτυχαν και εκεί γιατί ήσαν προγυμνασμένοι σε όλα τα μικρά αλλά αν μπορεί και σε μένα να μην συμβεί κάτι μεγάλο έχουμε όμως τον προκείμενον ημίν αγώνα αυτόν τον καθημερινό αγώνα τον οποίο τρέχουμε και ο πολίτης ο Απόστολο Παύλος με τα χαράς τρέχομεν τον προκείμενο ημίνα αγώνα, αφορώντες ει τον δυσπίστερο αρχηγών και τελειωτήν Ισούν. Αυτό ο αγώνα που κάμνομεν και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εφιστάμεθα και τα οποία για τα μάτια του κόσμου είμαστε κορόιδα. Εμεί μορύδια Χριστών λέει ο Απόστολο Παύλο. Εμεί λέει ο Απόστολο Παύλο, για τον Χριστόν είμαστε ανόητοι. Ε, βέβαια, δεν είσαι ανόητο, δεν είσαι κορόιδο όταν δουλεύει ένα χρόνο και σου άλλο τα λεφτά σου σε μια μέρα. Ωραία στο ένα γόρο στο άλλο δεν σου μένουν σαν τίποτε. Είσαι κορόιδο. Έτσι, έτσι λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική του κόσμου. Ή όταν πας να, να αλέσεις το σιτάρι σου και δεν σ' αφήνει ε, δεν σ' αφήνει, ξέρω, καλοσύνη σου να, να αλέσει το δικό σου σιτάρι. Κανεί τη μέρα σου. Και εκεί ήταν κορόιδο. Ήταν μωρός για ήταν ανόητος για τον Χριστό. Ναι, όλα αυτά θα ήταν ανόητα, θα ήταν μωρίες και θα ήταν ας πούμε θα είμαστε θύματα και κορόιδα και ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να μας χαρακτηρίσει ο Ιωσδήποτε άνθρωπος του κόσμου τούτου ή ανέλειπε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος το αφορώντες εις τον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν αυτό είναι το αντίκρισμα κάνουμε όλα αυτά όχι γιατί είμαστε χαζί δεν είμαστε καθόλου χαζί και νουν έχουμε και ξέρουμε κι εμείς να εκμεταλλευτούμε και τα λεφτά μας και όλα το θέλουμε αλλά δεν θέλουμε, διότι αφορούμε, βλέπουμε συνεχώς, εις τον της πίστεως και τελειωτήν διότι βλέπουμε πιο μακριά από αυτά τα, τα πρόσκαιρα δηλαδή τα μάτια μας, ο σκοπός μας είναι πιο μακριά και εκεί που είναι μακριά στέκει ο αχιγός της πίστεως ο Ιησούς Χριστός άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος Οθεί την εχθρική ζωή, την πνευματική ζωή, είναι έξυπνο άνθρωπο ο οποίο συνεχώ έχει την προσοχή του στραμμένη στον Ιησού Χριστό και δια του Ιησού Χριστού και δια τις προσοχή αυτή αξιοποιεί τα καθημερινά πράγματα τα οποία του συμβαίνουν. Διαφορετικά έχασε την ευκαιρία. Οι Άγιοι, ξέρετε, εθρινούσαν όταν, α πούμε, συνέβαινε κάτι κάποιος πούμε, τους αδικούσε και αντιδρούσαν ανθρώπινα εθρινούσαν, όχι γιατί αδικήθηκαν ή γιατί προσπάθησαν να τους αδικήσουν αλλά γιατί έχασαν την ευκαιρία και δεν αντιμετώπισαν το γεγονός κατά τρόπο πνευματικό ελυπούνταν διότι ξεγελάστηκαν και δεν το, δεν το εκμεταλλεύτηκαν πνευματικά το γεγονός εκείνο πάντως να ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος εγκατάλαβε στη ζωή του αυτό το μεγάλο μάθημα να βλέπει τα πάντα, τη λεπτομέρεια, μέσα σε αυτό το πρίσμα της πνευματικής ζωής αυτός ο άνθρωπος χωρίς κόπο έφτασε σε μεγάλα μέτρα. Έφτασε σε πνευματικά μέτρα και αυτός ο άνθρωπος θα αρχίσει να γεύεται τους καρκούς του Αγίου Πνεύματος χωρίς πολλούς αγώνες και χωρίς πολλές δυσκολίες φτάνει το μυαλό του να συνέλαβε αυτόν τον γεγονό. Τότε θα τα αξιοποιεί όλα. Και την χαρά θα την αξιοποιεί και την λύπη θα την αξιοποιεί. Και την υγεία θα αξιοποιεί και την ασθένεια θα την αξιοποιεί. Και τον πλούτο και την πτωχία και την δόξα και την ατιμία και την... οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του, είτε θετικό είτε αρνητικό, όλα θα τα αξιοποιεί πνευματικά. Και δεν θα είναι άνθρωπο ο οποίο θα κουράζεται μαχόμενο με τα φαινόμενα του κόσμου τούτου. Θα υπερβεί τα φαινόμενα, θα καταλάβει ότι πίσω από όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει άλλο νόημα. Όπως να βλέπουμε ένα θέατρο, ξέρουμε ότι αυτό το θέατρο είναι θέατρο. Πίσω από το θέατρο, οι άνθρωποι αυτοί που παριστάνουν το, ότι κλαίουν, ότι κάνουν κτλ, είναι κανονικοί άνθρωποι. Δεν είναι αυτό το οποίο φαίνεται, δεν είναι το φαινόμενο. Έτσι λοιπόν είναι και ο άνθρωπος ο πνευματικός, ο οποίος βλέπει τα πράγματα της παρούσης ζωή σαν ένα θέατρο, και τα αξιοποιεί όλα, όλα τα αξιοποιεί σωστά και πνευματικά. Αυτόν είναι λοιπόν το δράξεστε παιδείας, το πιο κάτω, μήποτε οργιστική κύριο και απολύστε εξ οδουδικαίας, αρπάξετε λοιπόν αυτήν την παιδεία, αυτήν την, την μεγάλη ευκαιρία της παιδαγωγίας, μίποτε οργιστεί Θεός, μήπως και κάποτε οργιστεί ο Θεός, και ξαφανιστείτε, χαθείτε από την δίκη νοδών. Είπαμε ενώ, ότι ο Θεός δεν οργίζεται. Αυτές οι εκφράσεις είναι εκφράσει που αποδίδονται στον Θεό αλλά δεν ερμηνεύονται όπως, ε, όπως ερμηνεύουμε εμείς. Δεν είναι ότι ο Θεός τα καθούμενα σαν κάθε στην πολυθρώνα του, τον πιάνε το νεύρα και θυμώνει και μας καταστρέψει. Όχι αυτά τα πράγματα. Ο Θεός είναι απαθή, Ο Θεός δεν κινείται ε, εμπαθώ προ τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει τον Θεό να θυμώσει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει τον Θεό να νευριάσει, ας πούμε. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Ο Θεό είναι η μακαρία, η ειρήνη, η απόλυτη, σταθερότητα, Δεν υπάρχει τίποτα στον Θεό. Τα πάντα είναι ακίνητα. Είναι ακίνητα διότι ο Θεός δεν κινείται μέσα στα, στα, στα ανθρώπινες αδυναμίες. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν καταλάβει ο άνθρωπος την παιδεία κυρίου, τότε αρχίζει, αρχίζει αυτοί, αυτοί το, αυτό το χάσιμο της ευκαιρίας να λειτουργεί μέσα του σαν θυμός Θεού και χάνεται τον, τον εαυτό του. Όταν αρχίζει να αντιδρά ο άνθρωπος και να τρώγεται δηλαδή και να μην δέχεται τα γεγονότα τότε πραγματικά καταστρέφει τον εαυτό του αδικεί τον εαυτό του ε, καταδιώκει τον εαυτό του ίδιος. Γίνεται αιτία ο ίδιος να καταποντιστεί, να χαθεί να απολεστεί από την δικαία Γιατί δεν κατάλαβε ποιος είναι, τι νόημα έχουν τα γεγονότα της, της ζωής του. Και η συνεχεία στον 12ο στίχο, συνέχεια λέει όταν εκχαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού. Όταν δηλαδή εκχαυθεί, δηλαδή θα ανάψει σαν κάμινος ο θυμός του Κυρίου ακριβώς όταν, όταν σφίξουν οι πειρασμοί όταν οι πειρασμοί αυξηθούν και μεγαλώσει η ένταση της δοκιμασίας τότε ο άνθρωπος που δεν μπορεί να καταλάβει πως πρέπει να αντιδράσει τότε είναι εκεί που χάνεται τελείως. Γιατί δοκιμασίες θα έχουμε όλοι ανεξαιρέτως και οι δίκαιοι και οι άδικοι και οι αμαρτωλοί και οι άγιοι και οι νέοι και οι γέροντες, οι πάντες έχουμε δοκιμασίες δεν μπορούμε να μην έχουμε δοκιμασίες. Ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε είναι το, είναι το το, το ζητούμενο. Αυτό λοιπόν το εκαυθύ εντάχει είναι όταν, όταν, όταν σφίξουν οι δοκιμασίες, εκεί φαίνεται πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε και παλεύει και βγαίνει από αυτήν τη δοκιμασία νικητής και κερδισμένος. Γι' αυτό λέει τελειώνει ο ψαλμός αυτός μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτών μακάρι είναι οι άνθρωποι όλοι οι οποίοι έχουν στηριγμένη την ελπίδα τους έχουν την ελπίδα την πίστη τους στηριγμένη πάνω στον Θεό είναι μακάρι αυτοί άνθρωποι και είπαμε ότι όταν το πνεύμα του Άγιον του Θεού μακαρίζει κάποιον άνθρωπο αυτός είναι το μακαρίζει δηλαδή τον, το πόνο τον ονομάζει ευτυχισμένο αυτό είναι κατά κυριολεξία απόλυτη δηλαδή είναι πραγματικά μακάριος μακάριο ο άνθρωπος, αυτός ο οποίο ελπίζει στον Θεό αυτός ο άνθρωπος ουδέποτε ουδέποτε θα κατεσκεφθεί ουδέποτε θα χαθεί αυτούς ο άνθρωπος ό,τι και αν συμβεί στη ζωή ως δίποτε δυσκολίες και πόλεμει και ξέρω εγώ ραδιουργίες και αν, και αν υπάρξουν και όσες δοκιμασίες και αν υπάρξουν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ελπίζει στον Θεό δεν θα χαθεί ουδέποτε είναι μακάριος αυτός ο άνθρωπο ο οποίος ελπίζει τον Θεό και είπαμε κι άλλοτε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ιδίως σήμερα στην εποχή μας ο άνθρωπος να βιώσει αυτήν τη μακαρία ελπίδα εις τον Θεό. σήμερα που δεν έχουμε ελπίδες από πουθενά είναι ολοψεύτικα στηρίγματα που έχουμε που μπούμε πάνω σε σάπια πράγματα σε σάπια στηρίγματα κουμπούμε στις δυνάμεις μας στα λεφτά μα, ξέρω λόγω επιτυχίε επιτυχίες μας, στην υγεία μας, στις γνώσεις μας, μα όλα αυτά τα πράγματα είναι σήμερα, είναι και αύριο δεν είναι. Είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν, δεν μπορούν να σταθούν. Είναι, είναι σάπια πράγματα. Κάποια στιγμή θα καταρρεύσουν. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε, σε πράγματα πεπερασμένα, σε πράγματα τα οποία σύονται, φθήρονται. Ε, ακριβώς σε αυτήν την εποχή, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν την ώρα που, τέλος πάντων, δεν έχεις κάτι να σταθείς και αν πολλά είναι που απειλούν τη ζωή μας, πολλές απειλές υπάρχουν, τότε πραγματικά, εάν ο άνθρωπος μάθει, καταλάβει, πιστεύσει αυτόν τον λόγο, ότι είναι μακάριος εκείνος ο οποίος ελπίζει στον Θεό και μόνο, τότε αυτός ο άνθρωπος θα περάσει τη ζωή του με απόλυτη ειρήνη τίποτε δεν θα συμβεί το οποίο θα τον βλάψει. Έλεγαν στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο όταν ήλεξε την Βασίλισσα γιατί πήγε και άρπαξε το χτύμα μιας χείρα γυναίκας και αυτός σαν επίσκοπος που ήταν ήλεξε την Βασίλισσα την έλεξε πάρα πολύ άσχημα και αυτοί θέλεν να τον καταστρέψει και τον απειρούσε, θα σου κάνω εκείνο, θα σου κάνω το άλλο θα σε εξορίσω, θα σε σκοτώσω, θα σου πάρω τα υπάρχοντά σου θα σε φύγω από τον θρόνο σου, θα σου κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Ο Άγιος με μία αταραξία του έλεγα, ξέρεις, ε, μακαριότατη, ε, ξέ, ε, ήταν Αρχιπίσκοπος του Κωνσταντινούπολη, η Βασίλισσα είπε, θα σου πιάσει τα πράγματά σου. Εγώ δεν έχω τίποτα. Γυμνός εξήρθω τη της τη Μητρός μου, γυμνός και απλεύσομαι. Θα σε εξορίσει του Κυρίου η και το πλήρωμα αυτούς, όπου και να με πάρει, του Θεού θα σε, θα σε κόψει κομμάτια Α με κόψει κομμάτια, δεν πειράζει. τους προφήτε του έκοψαν τόσο κομμάτια. Θα σε ρίξει σε θάλασσα, και η θάλασσα του Θεού είναι. Όλε τι απειλέ τη Βασίλισσα σα αντιμετώπιζε με μια μακαρία ειρήνη. Και λέει, έχει τίποτα άλλο η Βασίλισσα να με φοβερήσει. Δεν φοβάμαι τίποτα από όλα αυτά. Διότι έχω την ελπίδα μου στο Θεό. Μόνο ένα πράγμα φοβάμαι. Αυτό που είπε ο Χριστό, ότι μη φοβάστε από αυτού που απειλούν να σκοτώσουν το σώμα σα δεν είναι τίποτα, φοβηθείτε εάν μπορέσουν να σκοτώσουν την ψυχή σας. Αυτό να το φοβηθείτε. Αν αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας, άρα λοιπόν έχετε ειρήνη, τίποτα δεν μπορεί να σας βλάψει, τίποτα δεν μπορεί να σας, να σας ε, ταράξει. Διότι αυτή η ελπίδα των Θεών παραμένει και είναι σταθερή και είναι αμακάριος ο άνθρωπος πραγματικά ο οποίο ελπίζει επί κύριον. Όταν ήμουν στο Άγιον και άκουα το ψαυτήριο σκεφτό μου και έλεγα εάν ας πούμε κάποτε ξυπνήσουμε, εάν κάποτε εξυπνήσομαι εμείς οι Έλληνες και καταλάβουμε τι όπλα έχουμε και τι, τι πλούτον έχουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας στην παράδοση μας θα πάψουμε να λέμε ανανοησίες κάποτε και να προσφέρουμε στον λαό μας Γελίες, ελπίδες, ελπίδες, γελίες σε πυράβλους, σε όπλα, σε συμφωνίε, σε ενωμένα έθνη, στον τεκτάς, ξέρω εγώ, στον ε, οποιοδήποτε. και να απατούμεν απατούμε τον λαό μας, τρέφοντας γελία πράγματα. Εάν μαθαίναμε πραγματικά των λαών και τους νέους μας, αυτόν το γεγονός της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και στην εθνική μας ζωή, να φάβολο και εθνική γιορτή, και στην εθνική ζωή και στην κοινωνική ζωή και στην προσωπική ζωή και στην οικογενειακή ζωή σήμερα που τόσες δυσκολίε περνάμε η οικογένεια. Για αν μαθαίναμε τους νέους ανθρώπους, τον κάθε ένα από μας ότι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον Θεό και μαθαίναμε αυτό το, όλα την ιστορία της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, στον κόσμο μας, στην ιστορία μας στον εκλεκτό λαό του Θεού τότε πραγματικά θα είμαστε ένα λαός ο οποίος θα ήμασταν ανήκητος, έστω και αν μα υποδούλωνα γεωγραφικά και υποδούλωνα στρατιωτικά. Όπως ήταν οι πρόγονοι μας, τόσους αιώνες που πέρασαν, 8 αιώνες πέρασαν και όμως δεν, δεν εχάθηκαν. Γιατί, Γιατί ήξεραν ότι τελικά η, η, η ειρήνη και η νίκη και η επιτυχία δεν παίζονται σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι με δυνάμει του κόσμου τούτου που παίζονται. Αλλά είναι άνωθεν κατερχομένη η ειρήνη του Θεού και η ελπίδα του Θεού. Και ήξεραν να ελπίζουν στον Θεό και να μην χάνουν το θάρρο του. Και αφού ήλπιζαν στον Θεό, είχαν και μεγάλη υπομονή. Μεγάλη υπομονή. 400 χρόνια υπομονή στου Τούρκου, 400 χρόνια υπομονή στου Φράγκου. 800 χρόνια υπομονή. Πού να το πει σήμερα αυτό το πράγμα. 800 ώρες δεν μπορούμε να αντέξουμε. Ενώ οι Τούρκοι, επειδή είναι ανατολίτες, όχι επειδή είναι χριστιανοί, αλλά είναι ανατολίτες, έχουν υπομονή. Βλέπετε. Περιμένουν, περιμένουν, περιμένουν, περιμένουν χρόνια ολόκληρα. Τους πατούν ας το κεφάλι. Περιμένει. Όταν έρθει η ώρα, τότε θα ενεργήσει. Γιατί η ανατολίτικη του ψυχολογία, ψυχοσύνθεσης, τον έμαθε την υπομονή, είναι ένα στοιχείο καλό του Ανατολίτου αυτού του, του Ανατολικού λαού ας πούμε. Ενώ δυστυχώς ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από την πίστη έφυγε από αυτού, κάνει λάθη διότι βιάζεται, δεν έχει υπομονή. Και εμάς οι προγονείς ήταν άνθρωποι μεγάλης υπομονή και αυτό και δεν χάθηκαν. Και είχαν υπομονή διότι την αντλούσαν από την πίστη στον Θεό. Αυτό είναι αν κάποτε το μάθουμε, σκεφτείτε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ψάχνουν στήριγμα σήμερα. Και Είναι απελπισμένα τα παιδιά, γιατί είναι απελπισμένα, έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο να είναι διότι δεν έχουν πουθενά παρηγορία. Πάει σπίτι του, δεν έχει σπίτι. Πάει στο σχολείο, δεν βρίσκει παρηγοριά. Πάει, ξέρω εγώ, και στην εκκλησία ακόμα. Δεν βρίσκει αυτόν που θέλει. Δεν βρίσκει τα πρότυπα. Δεν βρίσκει παρηγορία. Ε, Ποιο θα του δώσει παρήγο για αυτού του ανθρώπου. Τότε δικαιολογείται να γίνει ένα αρχικό, δικαιολογείται να πάει στα ναρκωτικά, δικαιολογεί ξέρω εγώ, να ξεδώσει οπουδήποτε. Δικαιολογείται πάντα. Εάν πραγματικά είμαστε στο, στο σημείο εκείνων και αξιοποιούσαμε την μεγάλη, μεγάλη, α πούμε δωρεάν του Θεού, την ελπίδα στον Θεό, αυτό ο άνθρωπο, ο νέο, ο Ιωσδήποτε, θα εμά αυτόν τον το βίωμα, ότι έστω και αν όλοι μας προδώσουν, έστω και αν όλοι μας αρνηθούν, έστω και αν όλοι μας απογοητεύσουν, υπάρχει μία μακαριότητα, υπάρχει μία θέση που δεν μπορεί κανείς να διαμφισβητήσει. Και αυτή η θέση είναι η σχέση μας με τον Θεό. μακάρι πάντες οι επί των Θεών, Ό,τι και να συμβεί, αυτήν την ελπίδα, κανένας δεν μπορεί να τη διαψεύσει. Γιατί ο Θεός ουδέποτε απογοητεύει τον άνθρωπο, ουδέποτε ο Θεός προδίδει και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Πάμε στον επόμενο ψαλμό, στον τρίτο. Και λέει λοιπόν εδώ ο Δαβίδ, αυτός ο ψαλμός είναι και στον εξά που διαβάζουμε κάθε μέρα το πρωί. Είναι μέσα στους έξι ψαλμούς του όρθου. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ, «Κύριε, τι επληθείς σαν οι θλιβοντές με» Πολύ επανίστανται έπε με, πολλή λέγωση την ψυχή μου, ού και εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Μιλά λοιπόν στον Θεό, ο προφήτης, και λέει, προσέχετε και λέει τον πόνο του. Κύριε του λέει, γιατί επιθύνθησαν τόσο πολλοί αυτοί οι οποίοι με δηλαδή γυρνάω γύρω μου και υπάρχει ένα πλήθος, ανθρώπων, δαιμόνων, πραγμάτων, καταστάσεων που με θλίβουν. Και είπαμε ότι η λέξη "θλίψις" είναι πάρα πολύ ωραία λέξη, Αρχαία ελληνική λέξη. Τι σημαίνει θλίψης. Στενοχωρία. Ναι, στενοχωρία. Ότι είναι, μπαίνουμε σαν στενοχώρο. Αλλά "θλίψις" σημαίνει λιώσιμο. Από το συνθλίβο, όπως λέμε συνθλίβο. Θλίβο, το λέω όπως λέμε και τις ελιέ που τις βάζομαι, να τις βγάλουμε λάδι και τις θλίβουμε τις κάνουμε δηλαδή πω, κρέμα πούμε. έτσι είδατε 19 φορά και τις ελιές που από την πίεση, από την θλίψη γίνονται αληθοί αυτό σημαίνει θλίβομαι σημαίνει με έβαλαν μεταξύ δύο ας πούμε ε, πιεστικών αντικειμένων και με έθλιψαν με έκαμα λιώμα χαρκομανία πόσο λένε, με έθλιψαν με, έλειωσα, με έλειωσα. Αυτό σημαίνει θλίβομαι. Όταν λέει λοιπόν ο προφήτης εδώ «Κύριε Τίπλης, εσείς να είναι με» «Αυτοί που τον έθλιβα, έτσι του έκαμαν». Τον έλειωσαν κυριολεκτικά. Τον έβαλαν κάτω και τον έκαμαν αληθεί. Έκαμαν την, την ψυχή του, την υπόστασή του, τελεία, δηλαδή θλίψη, τελία θλίψη. Τον έλειωσαν τελείω. Πολλοί επανείστανται, Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μου. Πολλοί είναι αυτοί που μου λέγουν, λέγουν στην ψυχή μου, όχι μου λένε εξωτερικά, δεν τους ακούω με τα αυτιά μου. Λέγουν στην ψυχή μου, μπαίνουν μέσα στο είναι μου, μέσα στο βάθος της υποστάσεως μου και μου λέουν ουκέστη σωτηρία αυτούν το Θεό αυτού. Δεν έχει σωτηρία είναι στο Θεό σου. Ο Θεός, τον οποίον εσύ ελπίζεις, δεν μπορεί να σε σώσει. Και ο Θεός τι κάνει, ο Θεός σιωπά, ο Θεός δεν λέει τίποτα, αφήνει να σε θλίψουν, να σε κάνουν λιώμα, να σε φτάσουν μέχρι εκεί που δεν έχεις άλλο. δεν σου έγινε τίποτα πλέον, έχασες την υπόστασή σου, όπως εκείνο το πράγμα που το θλίβομαι, ένα φρούτο άμα το πατήσουμε κάτω από, το, από μια ρόδα του αυτοκινήτου γίνεται λιώμα, έτσι έγινε και εσύ. δεν έμεινε τίποτα. Λοιπόν, έγινε λιώμα, όλοι σηκώνονται αντίο σου και α, ακόμα το χειρότερο ότι αυτοί όλοι οι οποίοι σε πολεμούν και σε θλίβουν μπαίνουν και στο βάθο τη υπάρξεω σου. Περισφύγουν την ψυχή σου και σου λένε ότι δεν έχει σωτηρία. Είναι δηλαδή, είναι η κόλαση σου. Είναι η γεύση τη όταν, όταν στην ψυχή μας υπάρχει αυτή, αυτός ο ήχος αυτή η φωνή ότι δεν έχει σωτηρία το Θεός δεν υπάρχει σωτηρία απελπισία απόγνωσης όπως έλεγε ένας μεγάλος γέροντας θυμάμαι μια φορά με φώναξε ένας γέροντας κατουνάκι από Παπαεφραίου και μου λέει για δέκα λεπτά περίπου ευυυθίστηκα μέσα στην κόλαση και αισθάνθηκα τι σημαίνει απόγνωσης δηλαδή τελεία απελπισία ουδεμία ελπίδα, τίποτα τίποτα απολύτως τίποτα και ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να μπει μέσα σε αυτό το, το, το, το σκότος της αβίσσου να μπει μέσα σε αυτήν την, την σκοτεινή σφαίρα της απογνώσεως και όλα είναι αντίον, ξέρετε. Όταν έρχεται αυτή η ώρα, είναι όλα είναι Δεν έχει τίποτα υπέρ. Κανένας δεν σου λέει μια καλή κουβέντα. απολύτω κανένας. Χάνονται όλοι. Δεν υπάρχει ένα, ένας. Γυρνάς δεξιά-αριστερά και λες, θα βρεθεί ένας. Να μου πει μια κουβέντα καλή. Έχει θάρρος. κάνε υπομονή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τίποτα. Ο Θεός αφήνει τα πράγματα έτσι και χάνονται όλα. Οι μόνοι που, που είναι παρόντες είναι οι θλίβοντές με. Αυτοί που με θλίβουν, αυτοί που την αντίο μου, αυτοί οι οποίοι λένε μέχρι το βάθος της υποστάσεως μου ότι «εχάθηκες, δεν έχεις ελπιδα σωτηρίας». Και ξέρετε ότι αυτές τις ώρες, όπως είπα και άλλες φορές, ο άνθρωπος της ζωής του νομίζω ότι μόνο μία φορά μπορεί να περάσει αυτήν την ώρα. Δεύτερη φορά δεν θα την περάσει. Νομίζω δεν θα αντέξει να περάσει η δεύτερη φορά. Αλλά μια φορά νομίζω ο καθένα μα θα την περάσει. Όταν την περάσει και μετά, τα άλλα όλα είναι εύκολα πλέον. Είναι σαν να γευθεί όπω μερικού που πίνουν σκέττον καφέ και μετά είναι και το νερό γλυκό ακόμα. έτσι. Μερικοί που πίνουν σκέττον καφέ λένε μετά ότι το νερό είναι γλυκό. Δεν είναι ότι το νερό. Ήταν όταν κινείρον ο καφές. Ήταν τόσο πικρό ο καφέ, πικρότατο δάφνη που από εκείνη την πικράδαν όλοι, το άγευστο νερό να γίνει γλυκή. Ε, έτσι συμβαίνει, όταν περάσει τον μεγάλο πειρασμό αυτών, οι υπόλοιποι είναι παιχνίδι. Τα υπόλοιπα αν τα λαμβάνεις καθόλου σου. Και αν ο άνθρωπος δεν περάσει στη ζωή του αυτήν τη θλίψη, θα την περάσει στην την ώρα του σανάτου του. Εκείνη την ώρα, αναγκαστικά θα περάσει, θα διέρθει. Εκείνης η Γι' αυτόν παρακαλούμε τον Θεό να είναι εν εκείνη τη ώρα τη φοβερά του θανάτου, να είναι συμπαραστάτης μας ο Θεός, η χάρη του Θεού, οι άγγελοι να είναι παρόντες, να φυλάξουν η ψυχή μας. να διεύθει εκείνον το, το τη σύραγκαν, τη σκοτεινή του θανάτου, με ειρήνη, όσων είναι δυνατόν. Εκείνη την ώρα είναι που βοηθούν πράγματι οι προσευχές των άλλων ανθρώπων. Εκείνη την ώρα για να βοηθούν τα καλά έργα, οι ελεημοσύνες, προσευχές, όλα όσα κάνει ο άνθρωπος. Οι ευχές των άλλων, πραγματικά, παρηγορούν την ψυχή του ανθρώπου. Είναι η παρηγορία, δηλαδή, κοιτάζεις δεξιά-αριστερά, μέσα εκεί που δηλαδή σου, μόνος, και χωρίζεσαι από, από αυτά τα παρόντα, και το μόνο που βλέπεις είναι αν κάτι καλό στη ζωή σου. Εκείνο παραμένει ω παρηγορία. Τα άλλα όλα χάνονται. Τέλος πάντων, όταν ο άνθρωπος βρεθεί εκτός από την ώρα του θανάτου, σε άλλη διάστημα της ζωής του, σε αυτή την ώρα την δύσκολη, ξέρετε, καμιά φορά επιτείνεται η πικρότητα, η απόγνωση, λόγω του ότι εμείς φταίμε και πήγαμε εκεί. εμεί φταίμε. κάποιο λάθος κάναμε, κάποια αμαρτία, εν τέλος πάντων κάτι κάναμε, Εξαιτίας των αμαρτιών μας, πέσαμε σε αυτή την περιπέτεια. Και μείναμε μόνοι μας, μείναμε μόνοι μας. Οι Άγιοι περνούσαν, χωρίς να φταίνε. Όπως ο Χριστός, θυμάστε, ευρέθηκε μόνος του προσευχόμενος στην Κεστημανή και δεν κανένας κοντά Του. Του το είπεν, ότι έρχεται ώρα ότι έκαστό θα σκορπιστείτε τα ίδια, είπε Του και εμέ αφήτε μόνον θα ώρα που θα φύγεται ο καθένας στα δικά του πράγματα στις δικές του στην ιδιωτική του ζωή και εμένα θα με αφήσετε μόνον μου και πράγματι ο Χριστός στο πάθος ήταν μόνος όρος εις τον κήπον της και ω άνθρωπο άνθρωπος διήρθε την αγωνία εκείνη της προσευχής προσευχόμενος υπέρ του κόσμου. Οι μαθητές του δίπλα κοιμούνταν. Σκεφτείτε την πράμα Εσύ να, να, να είσαι πεσμένος κάτω. Να, να προσεύχεσαι εν αγωνία για το Βαγγέλιο. Ήταν τα πεσμένος ο Χριστός κάτω. Ε, Προσεύχετο με αγωνία στον Θεό. Και όχι μόνο με αγωνία. Με τα κραυγής ισχυράς. Με, με ισχυράν κραυγή. Ε, Προσεύχετο προς τον Θεό. Παρερθέτε το ποτήριο να πεμουν. Από την αγωνία και τον πόνων και την ένταση ο ιδρώτας του έγινε σαν αίμα ή ίδρωσε αίμα ακόμα και οι μαθητές του που πριν λίγη ώρα ήταν μαζί του και έφαγαν μαζί του στον μυστικό δείπνο και τους είπαν όλα αυτά τα οποία θα συνέβαινα ενίσταξαν και κοιμούνταν πήγε μια φορά τους ξύπνησε δεν κοιμάστε γρηγορείτε και προσεύχεστε εξύπνησαν τον έβλεπα, ήταν δίπλα τους πήγε ξανά προσευχόταν πάλι τους πυροείπνους, πάλι επιστρέφει, πάλι τους ξυπνά, πάλι ξαναπέφτει στην προσευχή, ξανακιμούνται πάλι. Αυτό είναι ο άνθρωπος, αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτός ο διδάσκαλο ο αγαπημένος, ο, ο, ο, αυτός που έκανε τόσα θαύματα, που εν το ονόματι θαύματα ήδη, που είναι μεταμορφωμένο, στον θαβό, αν μη τι άλλο τους συνάνθρωπον τους. Δεν πόρεσαν να μείνουν, ούκη μίαν ώρα γρηγορήσε μου δεν μπορέσατε μίαν ώρα να μην εξύπνει μαζί με μένα να συμπαρασταθείτε στην αγωνία μου τίποτα ούτε μίαν ώρα αυτός ήταν μόνος και μετά τον συνέλαβα σαν ληστίν με τα φανών και γλαμπάδων και ξύλων όχλος στον συνέλαβα τον πιάνουν, τον παίρνουν να το δικάσουν το δικάζουν το φτύνουν, το δέρνουν, τον, το χλεβάζουν όλα αυτά τα πράγματα και ο Πέτρος δίπλα και να πάει εκείνη η κοπέλα η μικρή να του λέει μα και εσείς μαζί τους όχι λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα πού κείδα τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω Ποιο είναι αυτός, εγώ δεν τον ξέρω σκεφτείτε κατάσταση δηλαδή αυτός ο μαθητής ο πρώτος σκεφτείτε σκάνδαλο έτσι, σκάνδαλο στην πρώτη εκκλησία των 12 ανθρώπων και του ο Χριστό. Ότι πέτρος θα με αρνηθεί τρεις φορές. Όχι λέγω, δεν θα σε αρνηθώ ποτέ. Και τότε, λέει το Ευαγγέλιο, στραφή ο Κύριος ενέβλεψεν τον πέτρο. Εστράφηκε ο Χριστός και τον κοίταξε. Δεν του τίποτα. Και εθυμήθηκε ο πέτρος του ρήματος του Κυρίου και βγήκε έξω και έκλαψεν πικρά. Έκλαψεν πικρά. Ωραία. Πού ήταν ύστερα. Και τι δεν πέγε κοντά στο σταυρό του Χριστού. Πάλι εξαφανίστηκε. Έκλαψε πικρά, έκανε όλα αυτά τα πράγματα στο σταυρό κανένας, απολύτως κανένας. Μόνο η μάνα του και δυο-τρεις γυναίκες. Είναι εις έπαινον των γυναικών αυτών. Αυτές έμειναν κοντάς στον Χριστόν. Και βλέπετε όταν ήρθε η ώρα που εχρειάστηκε δυο τρεις γυναικες ειναι εις το των γυναικων αυτων αυτες εμειναν κοντά στον χριστον έτσι, πάνω στο σταυρό εξαντλημένος, εφώναξε, διψό, τίποτα ούτε ένας άνθρωπος δεν ευρέθηκε να του δώσει δύο σταγόνες νερό. Και όχι μόνο δεν του δώσαν νερό αλλά του έδωσαν και όξους με χολή με μειγμένο και του το πότισαν. Και όχι μόνο δεν τον λυπήθηκαν πάνω στο σταυρό αλλά τον εχλέβαζαν κιόλας και του έλεγαν ότι αν είσαι Υιός του Θεού έλα κάτω. Κατέβα κάτω να μας σώσεις αφού έλεγες ότι είσαι γιος του Θεού έλα κάτω. Και αυτός τίποτα. Ο δε Πατέρας που ήταν, ο Θεός που ήταν. Γι' αυτόν ο Χριστός είπε, Πάτερ, είναι ατί με εγκατέλειπες. Όχι ότι την εγκατέλειψε ο Θεός, αλλά για να δείξει ότι όταν ο άνθρωπος και όλα αυτά ο Χριστός θα έπαθε για να μας δείξει εμάς τον δρόμο. Ότι και εμείς θα βαδίσουμε δια του ίδιου δρόμου. Χριστού παθώντος υπερριμός σαρκή, την αυτή λέει να ενοπλίσαστε. Αφού ο Χριστός έπαθε και εμάς, Γενόμενος άνθρωπος, άρα και εμείς θα πάθουμε το ίδιο πράγμα, πορευόμενοι εις τον ουρανό. Αλλά εκείνη την ώρα βλέπετε τίποτα. Ο Θεός είναι παρόν διά της απουσίας Του. Ο Θεός δεν μιλά τίποτα, δεν απαντά, δεν εκδικείται. Ενώ θέλαμε εκείνη την ώρα, α πούμε, να επέμβει ο Θεός να δείξει ότι αυτό πράγμα είναι αδικία. Να επέμβει ο Θεός να κάνει ένα θαύμα, να αποδείξει την αθωότητα. Τίποτα. ο Θεός αφήνει να γίνουν όλα όσα σκέφτηκαν οι κακούργοι όλα όσα σκέφτηκαν οι κακοί άνθρωποι και βυθίζεται η ψυχή του ανθρώπου σε αυτόν το, το βάθος το βάθος της, της ας πω, σχεδόν απογνώσεως απελπισίας είναι ο Άδης αυτός είναι ο Άδης αυτός είναι ο Άδης τον οποίο βιώνουμε σήμερα σε αυτόν τον, τον καιρό σε αυτήν την εποχή είναι ο λόγος του Χριστού η στο κράτα τον νους στον άδη αλλά ο άδης αυτός ανταναπόλεια για εάν δεν έλεγε παρακάτω ο Δαβίδ έξυσε αφού περιγράφει αυτόν φοβ, τη φοβερή κατάσταση και τη φοβερότερη κατάσταση την οποία να να, να καταλάβουμε αυτό που λέει είναι πιο φοβερό Πολύ λέγουν στην ψυχή μου ούκες στη σωτηρία αυτούν του Θεό δηλαδή αυτή η κατάσταση μπήκε μέσα το βάθος του του μέχρι το βάθος του του μπήκε αυτή η δύσκολη κατάσταση και λέει μετά Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου παρατάφτα όμως ευρισκόμενος εγώ μέσα στο βάθος της απολίας, της κολάσεως, της απογνώσεως, του Άδου. Δεν έχει από τον Άδη και κάτω. Μέσα σε εκείνο το σκότος, το πυκτό σκότος της απολίας. Εσύ Κύριε είσαι αντιλήπτορ μου. Είσαι Αυτός ο οποίος με πιάνεις, αντιλαμβάνομαι. Με πιάνεις, ε, Βάζει το χέρι σου, σαν κάποιος που βάζει το χέρι του μέσα στο σκοτάδι και σηκώνει τον άλλον πάνω. Αυτό σημαίνει. Αι η δόξα μου, διότι εγώ έχασα πλέον την υπόστασή μου. Έχασα τον εαυτό μου, έχασα τη δύναμη μου, έχασα την προσωπικότητά μου. Εσύ, Κύριε, είσαι ο αντιλήπτορ μου, εσύ είσαι η δόξα μου, εσύ είσαι αυτός ο οποίος σηκώνει στο κεφάλι μου πάνω. Βλέπετε, δηλαδή, πριν τόσες χιλιάδες χρόνια, έτσι, χιλιάδες χρόνια γραμμένα αυτά τα πράγματα, αυτό το βίωμα ακριβώ, το οποίο ζουν οι Άγιοι κάθε μέρα μέχρι σήμερα. Αυτή η κατάβαση μέχρι τον Άδη και εκεί στον Άδη αυτή η φωνή. Δεν έμεινε στον Άδη ο Δαβίδ και είπε χάνομαι τελείωσε. τέλειωσε Όχι. Μέσα στον Άδη του λέει πιο κάτω, «Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου». Έβγαλε μια φωνή, μεγάλη, και τι είπε, «Δεν τα βάλε με αυτού που τον έριξα στον Άδη, δεν ήταν ανόητος, ήταν σοφός, δεν, δεν εκακώθηκε με κανένα, δεν είπε «Φταίει ο άλλος, φταίει ο ένας και ο άλλος», δεν είπε «Είμαι αθώος», πώ λέμε εμεί «Είμαι αθώς όχι. Εστράφηκε στο κέντρο της επιτυχία ευρισκόμενος μέσα στον Άδη είπε «Συ Κύριε είσαι ο αντιλήπτορ μου είσαι η δόξα μου είσαι αυτός που ψώνει στην κεφαλή μου και εγώ φωνή μου προς Κύριον και έκραξα με, με τη δύναμη της φωνής μου έβγαλα όλη μου τη φωνή και φώναξα προς τον Θεό αυτόν τον λόγο ότι εσύ είσαι ο οποίος με σώζεις». άρα λοιπόν αδερφοί μου όταν ο άνθρωπος μαθαίνει αυτά τα πράγματα μέσα από το πνεύμα του Άγιον του Θεού, μέσα από την πείρα των Αγίων, μέσα από την, από την πορεία αυτήν, την πνευματική πορεία αυτήν την μείηση μέσα στα μυστήρια της Χριστός ζωής, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι δηλαδή για να επιστρέψω το προηγούμενο το λέω και το ξαναλέω αλλά δεν Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε, δεν μπορεί να αποδώσει αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά αυτός ο μακάριος άνθρωπος, ο τρισμακάριος άνθρωπος, ο τρισευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος έμαθε, ευρισκόμενος στα τα κατώτατα του Άδου, να, να φωνάζει και να κραυγάζει και να επικαλείται τον Θεό και να λέει ότι εσύ, Κύριε, είσαι η μου, είσαι η δόξα μου, είσαι η ελπίδα μου. Γι' αυτό... Το Πνεύμα το Άγιο βραβεύει αυτόν τον άνθρωπο και τον μακαρίζει και λέει ότι μακάρι άνθρωπος ο ελπίζων εις τον Βλέπετε ότι υπάρχει και τα δύο στη ζωή μας. Ξέρουμε ότι ως άνθρωποι ή αν θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, τότε ας να διέρθουμε και εμείς τον ίδιο δρόμο, μην απατώμεθα. Είμαστε Χριστιανοί. Τι σημαίνει Χριστιανός? Χριστιανός σημαίνει λιμιτής του Χριστού. Αυτός ο οποίος μιμείται ο Χριστό. Άρα λοιπόν, μην ξεγελούμε τους εαυτούς μας. Εάν θέλουμε να μιμηθούμε τον Χριστό, μας περιμένει και μας και η Γεστημανή, και ο Πιλάτος, και το Πρετόριο, και η Κλαμίδα και ο Ακάθυνος Στέφανος, και οι Ξυλιές, και οι Εμπεγμοί, και οι Μάστηγες, και ο Σταυρός και το Όξος και η Εγκατάληψη από πάντα και βέβαια μετά αφού ταφούμε τρεις μέρες μες των τάφων και η Ανάσταση όμως ξέρετε ότι αυτό φαίνεται φοβερό μπορεί να φοβάται κανεί. ξέρετε τι δύναμη έχει αυτό το πράγμα είναι μία ακατανίκητη δύναμη ο άνθρωπος ο οποίος μοιείται μέσα στο μυστήριο του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού είναι παντοδύναμος, χάρη του Χριστού παντοδύναμος. Γιατί έλεγε ο Απόστολος Παύλος πάντα ισχύω εν τον δυναμούν τη με Χριστό. Με τον Χριστό μπορώ να κάνω τα πάντα. Τα πάντα μπορώ να κάνω. Γιατί. Γιατί εκατάλαβε την δύναμη της κοινωνίας των παθημάτων και της Αναστάσεως. Τότε λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει η Εκκλησία. Τι σημαίνει Χριστός, σημαίνει Ευαγγέλιο και θα πάψουμε να λέμε ανόητε υποσχέσεις στου ανθρώπου ότι ελάτε κοντά στο Χριστό και όλα θα πάνε καλά. Όχι. Κοντά στο Χριστό δεν πάνε όλα καλά. Κοντά στο Χριστό σημαίνει αγώνας, θυσία, θάνατος, εκούσιο και ζωή οόνιος. Άλλη χαρά, άλλη επιτυχία, άλλη ελπίδα, όχι κοσμικά πράγματα, πράγματα οποία δίδει ο Θεός και τα οποία παραμένουν μόνιμα. Τι είπε ο Χριστός? Σας δίδω τη χαρά την εμείν, την ειρήνη την εμείν, όχι όπως δίδει ο κόσμος, αλλά αυτήν τη δική μου ειρήνη δίδω σε Για Αν θέλαμε αδερφοί μου να έχουμε κοσμικές επιτυχίες, έπρεπε να πάμε κάπου αλλού. Δεν έπρεπε να ακολουθούμε τον Χριστό. Ακολουθώντας τον Χριστό, σημαίνει έχουμε κατά Χριστό επιτυχίες, κατά Χριστόν χαρά, κατά Χριστό νίκη αυτή είναι η νίκη, η παντοδύναμος νίκη η οποία ολοκληρώνει τον άνθρωπο και τον κάνει τον άνθρωπο πραγματικά τέλειον άνθρωπο με όλη τη σημασία της λέξεως νικητήν, ειρηνικών, χαρούμενων, αισιόδοξων άνθρωπον ο οποίος περνά την ζωή του μέσα από το πνεύμα της ελπίδας των Θεών και εδώ τελειώνομαι Ναι, να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε Χριστέ φω φως αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ενερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά το φω του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φω των απρόσθετων και κατεύθυννον τα διαβήματα ημών εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείε τη Παναχράντου, η Μητρό και πάντω των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατερων ημών, κύριε Σου Χριστέω Θεόσημών, ελέισον ημά Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεό μαζί σα.